Το περασμένο Σάββατο ερμηνεύσαμε μόνο ένα στίχο του 7 και το, του 3 κεφαλαίου των παροιμιών του Σολομόντος και αυτός ο στίχος είναι ο 7 ο και όπως και εσείς διαπιστώσατε ο αυτός, παρότι ήταν μικρός εν έκριβε μέσα του μεγάλες αλήθειες, είχε πολύ μεγάλο βάθος, μεγάλη ουσία και όπως και άλλη φορά έχουμε πει εμείς οι χριστιανοί πρέπει να αναζητούμε την ουσία και να ζούμε κατ' ουσίαν χριστιανοί και όχι να είμαστε στην αναζήτηση των τύπων και να ζούμε χριστιανοί κατά των τύπων διότι Πρέπει να γνωρίζετε, αδελφοί μου, ότι αυτή την ουσία θα αναζητήσει ο Κύριος κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας και με βάση αυτήν την ουσία θα μας κρίνει. Διότι πολλοί είναι οι χριστιανοί του τύπου και χριστιανοί του τύπου ποιοι είναι. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν βαφτιστεί απλά και λέμε ότι ανήκουν στην Αγία Ορθόδοξο Χριστιανική Εκκλησία αλλά παραπέρα δεν κάνουν τίποτα. Είναι σαν εκείνες τις μορές Παρθένες, τις πέντε μορές Παρθένες, οι οποίες είχαν μόνο την Παρθενία τους αλλά τίποτε άλλο. Έτσι και εδώ οι χριστιανοί του τύπου είναι αυτοί που μόνο φέρουν το όνομα ορθόδοξος χριστιανός χωρίς όμως να έχουν και κάτι επιπλέον που να δικαιολογεί αυτή τους την ιδιότητα. Χριστιανοί του τύπου είναι αυτοί οι οποίοι περιορίζονται μόνο σε δύο-τρία επιφανειακά πράγματα να πάμε στην εκκλησία μια φορά τη βδομάδα ή μια φορά τις δύο εβδομάδες, ή μια φορά το μήνα να κοινωνήσουμε δύο-τρεις φορές το χρόνο και άιτε είμαστε οι χριστιανοί. Και πλέον δεν διαθέτουμε τίποτε άλλο σωστό ενώπιον του κυρίου. Επιφανειακοί χριστιανοί, επιδερμική χριστιανοί, χριστιανοί του τύπου, είναι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν μόνο με εξωτερικά Δείγματα, να πείσουν ότι είναι χριστιανοί θυμάστε σαν τους γραμματείς και τους φαρισαίους οι οποίοι ενώ ήσαν υποκριτές όπως τους έλεγε ο Κύριος ενώ μέσα τους βαθιά τους δεν τα πίστευαν αυτά που κάνανε τα έκαναν όμως έτσι εξωτερικά παρίσταναν ότι προσεύχονταν βγαίνανε στον δρόμο, υψώναν τα χέρια τους ψηλά, έκαναν δίθεν προσευχές ή εβάφανα τα μούτρα τους για να δείξουν ότι αδυνάτισαν από την νηστεία, για να δείξουν ότι δίθεν νηστεύουν, ενώ στην πραγματικότητα άλλα πίστευε η καρδιά τους, άλλα είχε μέσα το μυαλό τους, άλλη ήταν η πραγματική τους ζωή». Και οι χριστιανοί του τύπου, οι χριστιανοί δηλαδή του ψεύδους θα ακούσουν εκείνη την φωνή που μας είπε ο Κύριος στο Ιερό Ευαγγέλιο. Όταν λέει θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία θα έρθείτε λέει πολλοί από σας και θα μου λέτε κύριε, κύριε, κύριε, εμείς εγνωρίζουμε, εμείς πηγαίναμε στην Εκκλησία «Κύριε, Κύριε, Κύριε, εμείς έκαναμε νηστείες, εμείς πηγαίναμε στους κύκλους, τόσο ονόματι προφητέψαμε, Κύριε, Κύριε, τα φωνάζω εγώ, έκανα κηρύγματα, Χριστέ για σένα εγώ!» Και θα μας πει, λέει ο Κύριος, «Πορεύεστε, αφε μου, φύγετε από κοντά μου, οι εργάτε της ανομίας». Γιατί, γιατί άλλα λέγατε, Άλλα δείχνατε και άλλα στην πραγματικότητα εργαζόσαστε. Παριστάνατε ότι είστε οι καλοί, αλλά κατουσία ουσίαν είσαστε οι εργάτε τη ανομία, οι εργάτε τη αμαρτία. Ενώ ο χριστιανό τη ουσία, ξέρετε ποιο είναι ο χριστιανός τη ουσία, αν δεν το ξέρετε, ο χριστιανό τη ουσία. Είναι αυτός ο οποίος ότι κάνει το κρύβει. Και όχι μόνο το κρύβει, αλλά πολλές φορές προσποιείται ότι δεν κάνει τίποτα. Μου έλεγε, θα σας πω ένα παράδειγμα, μου έλεγε ένας γέροντας στο Άγιον Όρος και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Πήγαμε στο μοναστήρι του και μας λέει αυτό ο γέροντα το εξή. Λέει, πηγαίνω και εξομολογάω. Λέει κάποιον καλόγερο σε μια άλλη περιοχή. Εκεί στο Άγιο Νόδο δηλαδή. θα Άμα μπει, λέει μέσα στο κελί αυτού του καλογέρου θα δει γύρω πεταμένα μπουκάλια από μπύρε, κρασιά, ε, ε, έτσι, μπουκάλια από κρασιά από εκείνα τα κουτάκια εκεί που έχουν που βάζουν μπύρα, κρασί και λοιπά γιατί λέει το κάνει αυτό για να παρουσιάζεται στον κόσμο σαν μέθισος και όταν πηγαίνει λέει κάποιος εκεί στο κελί του τους λέει τι ήρθατε σε μένα εγώ μεθάω, δεν βλέπετε εδώ πέρα τι γίνεται εγώ μεθάω, δεν φοβάστε εμείς σα φέρω κανένα στο κεφάλι α, τετραβάτε φευγάτε από εδώ εγώ είμαι εγώ είμαι μέθυσος πηγαίνετε σε κανέναν άλλον και όταν μου λέει εξομολογείτε μου έχει πει ότι ουδέποτε έβαλε στο στόμα του μπύρα ή κρασί και όλα αυτά τα μπουκάλια βγαίνει όξω τη νύχτα που δεν είναι κανείς τα μαζεύει από τους προσκυνητές εκεί που τα πετάνε οι προσκυνητές τα παίρνει μέσα στο κελί του, τα στρώνει κατάχαμα για να παρουσιάζεται ότι είναι μέθυσος, ότι είναι μπεκρής. Ενώ ο κατ' λέει δεν το έχει βάλει ποτέ το κρασί στο στόμα. Αυτός είναι ο κατ' ουσίαν χριστιανός. Αυτός που εξωτερικά φαίνεται ότι είναι μπεκρής, φαίνεται ότι είναι μέθυσος, φαίνεται ότι έχασε πλέον την επαφή του με το μοναχικό του σχήμα φαίνεται στους ανθρώπους ότι είναι ένας α το πούμε έτσι καλόγερος για κλάματα και όμως αυτός είναι ο πραγματικός καλόγερος αυτός ο οποίος μέσα του έχει πραγματικά μεγάλη αγάπη στον Κύριο θέλει να εξευτελίζει τον εαυτό του θέλει να ταπεινώνει τον εαυτόν του θέλει να τον χλεβάζει ο κόσμος να τον παρουσιάζουν ως μέθησο, ως κρέπαλο ότι είναι μπεκρής ότι πίνει ενώ ο άνθρωπος δεν έχει βάλει ποτέ κρασί ή μπύρα στο στόμα του θες να δεις ποιος είναι ο κατούσιας χριστιανός είναι κάτι γιαγιάδες κάτι γιαγιάδες Ευλογημένε γιαγιάδε, οι οποίε πάνε στην εκκλησία, δεν μιλάνε σε κανέναν, παρακολουθούν τη θεία λειτουργία, δεν πιάνουν το κοτσομπολιό. Θα τη δει, θα να κοινωνήσει και μετά σφαίρα για το σπίτι τη. Ούτε κουβεντολόι. Και όταν θα πλησιάσει να κοινωνήσει, γιατί έχω δει τέτοιε θα έρθει με τα μάτια να τρέχουν δάκρυνα. <Τι> Θες να δεις άλλα, άλλον τέτοιο χριστιανό, κατ' χριστιανό, όχι τη πλάκα χριστιανό, κατ' ουσίαν χριστιανό. Είναι αυτός ο Παπαδάκος με τα τριμμένα ταράσα, αυτός ο οποίος μπορεί να τον δει αχτένιστον, μπορεί να τον δει και βρώμικο ενδεχομένως, ο οποίος όμως να μην σου δίνει την εντύπωση ότι έχει έστω και κάτι καλό επάνω του και όμως αυτός τη νύχτα όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος έβγαινε από το σπίτι του λέει και πήγαινε στην εκκλησία και οι πόρτες της εκκλησίας ανοίγανε μόνες τους και έπαινε μέσα στην εκκλησία και προσήρχε το ετελούσε τη Θεία Λειτουργία λειτουργούν των αγγέλων και μετά έγινε στο σπίτι του και όλοι τον θεωρούσαν παλαβό και σαλό αυτή είναι η κατουσίαν χριστιανή θέλω mm. να σου δείξω κι άλλο ένα σαλό χριστιανό ένα, ένα κατουσίαν χριστιανό κάποτε λέει ένα ασκητής ένα ασκητής του βάλε ο σατανάς ένα λογισμό στο μυαλό του και του λέει εσύ είσαι άγιος και έλεγε αυτό γιατί είμαι Άγιο, λέει είσαι άγιος γιατί νυστεύει. Όπω το βάζει και σε εσά, δηλαδή στα μυαλά σα. Ε? Α, εγώ δεν έχω τίποτα. Εγώ κάνω την προσευχή μου, εγώ κάνω την μυστή μου, εγώ κάνω αυτό. Εγώ έδωσα ένα ευρώ στο φτωχό, μεγάλη δουλειά. Έδωσε ένα ευρώ, έδωσε ένα ευρώ. Εγώ έδωσα ένα ευρώ, εγώ, εγώ είμαι καλό. Έτσι έλεγε και εκείνο. Εγώ νυστεύω, εγώ κάνω ένα κομποσχέι την ημέρα, εγώ κάνω δυο μετάνιε την ημέρα, είμαι Άγιο. Παρουσιάζεται Άγγελος Άγγελο τη νύχτα και του λέει: Καλόγερε, για σήκω. Σήκω από το κρεβάτι σου. Τώρα που ξάπουσε, σήκω. σήκω. Πετάγεται αυτό. Δεν είμαι σίγουρο, και πού να πάω. Θα σου πω: Σήκω! Σηκώνεται, φοράει τα βαμπούτσα του, φοράει τα ρούχα του. Λέει: Έλα. Έλα κοντά. Να σου δείξω, λέει, ποιο είναι ο ο Χριστιανό. Και τον παίρνει, λέει, ο Άγγελο τον καλόγερο, πάνε μέσα στην πόλη στην πόλη παρακαλώ, μια πορνούπολη, μια βρώμικη πόλη και πήγαν λέει και σταθήκαν σε μια γωνιά σε μια γωνία του λέει κάτσε εδώ τώρα μην μιλάς, θα σου δείξω και εκεί που καθότανε του λέει κοίτα απέναντι από τη γωνία κοίτα απέναντι πράγματι λέει απέναντι μέσα σε ένα κουτούκι μέσα σε ένα καταγόγιο μέσα σε ένα, σε, ένα, σε ένα ημι υπόγειο εκεί ήταν ένα φωτάκι. Ένα φωτάκι. Και εκεί πέρα λέει και αυτό ήταν ένα τσαγκάρι. Ένα τσαγκάρι. <Κι> του λέει παρακολούθα του, λέει ο Άγγελο, παρακολούθα του τσαγκάρι, τι θα κάνει τώρα. <Κι> Πράγματι ήταν η ώρα, σηκώθηκε ο τσαγκάρι, άδειασε το συρτάρι που είχε τα λεφτά του τα βάλες σε τσέπη του σηκώθηκε εκπλήδωσε το μαγαζάκι του και ξεκίνησε να πάει που να πάει που πήγε νομίζετε Επήγε λέει στην περιοχή που ήταν οι πόρνες Επήγε στην περιοχή που ήταν οι πόρνες και πήγε λέει πια σε μια πόρνη έβγαλε τα λεφτά που είχε σε μαζέψει και τις λέει για την αγάπη του Χριστού απόψε δεν θα αμαρτήσεις πάρε τα λεφτά του τα δω φύγε και σε παρακαλώ να μην ξαναμαρτήσει. και τη έδωσε όλη την περιουσία της ημέρας όλα τα εισόδηματά εσύ καμαρώνεις για ένα ευρώ που έδωσες; εκείνος θα δώσε ώρα φύγε της λέει σε παρακαλώ να μην ξαναμαρτήσει. και εκείνη τα πήρε τα λεφτά του βάλε μετάνοια του γέρο και πήγε λέει κατευθείαν σπίτι της και αυτός λέει μετά και πήγε εγγονάτισε λέει απέξω από μια εκκλησία έκλαψε, έκλαψε έκλαψε έκλαψε έκλαψε και έλεγε Θεέ μου λέει για την αγάπη τη δική σου λέει τα κάνω όλα αυτά και εγώ απόψε θα πεινάσω για σένα και για χάρη του αδελφού και σηκώθηκε λέει και πήγε στο σπίτι του αυτός, του λέει ο άγγελος, αυτός καλό γυρε. εσύ που έχεις τα κουμποσκοίνια, αυτός είναι, τον βλέπεις, αυτός είναι ο κατουσίαν χριστιανός. Αυτός, που όταν τον βλέπεις την ημέρα, δεν ξέρεις τι είναι, τίποτα, ένας μουτζουρωμένος, είναι ένας τσαγκάρης, είναι ένας που δεν του δίνει σημασία, είναι ένας που θα πει μέσα και τον κοιτάς εσύ αφιψηλού και τον βλέπεις εκεί έτσι σαν... Μεγάλος εσύ και μικρός εκείνος, μικρούλης. Αυτός είναι ο κατ' ουσίαν χριστιανός. Όχι λοιπόν χριστιανοί του τύπου αλλά χριστιανοί της ουσίας. Γιατί βλέπετε ότι ο Κύριος αδελφί μου δεν μετράει το εξωτερικό περίβλημα γιατί βλέπετε τα ματάκια του Κυρίου μας μπορεί να ήταν γλυκά και όμορφα εξωτερικά αλλά είχαν αυτή τη δύναμη να ισχυρούν βαθιά, να παίρνουν βαθιά, βαθιά, βαθιά, βαθιά, βαθιά, βαθιά, μέσα στην ψυχή μα, να ψάχνουν, να ψάχνουν, να ψάχνουν, να ψάχνουν, να και να βλέπουν και να ζυγίζουν τα μάτια αυτά, αν είμαστε οι χριστιανοί τη ουσία ή αν είμαστε οι χριστιανοί του τύπου. Και είδατε αυτά τα ματάκια του κυρίου μα, δεν ξεγελάστηκαν από την υποκρισία των Φαρισαίων, ε? δεν ξεγελάστηκαν εκεί που κάναν αυτοί δείτε και παρουσιάζονταν στο λαό ότι είναι οι Άγιοι εκεί ο κύλιος επάνω Ειμίν γραμματίς και φαρισέ υποκριτέ Άγιοι σας Άλλος ο χριστιανός του τύπου Άλλος ο χριστιανός της ουσία. Και εδώ λοιπόν αυτός ο στίχος που είδαμε προχτές σας επαναλαμβάνω ότι μπαίνει στην ουσία του πράγματος τα ψάχνει τα πράγματα βαθιά βαθιά για να μην σε αφήσει ο Κύριος να στέκεις με την ιδέα α εγώ είμαι καλός εγώ ήδη πήγα στην εκκλησία πήγα στην εκκλησία μεγάλο πράγμα στο κάτω κάτω είναι υποχρεώσή σου να πας στην εκκλησία είναι σαν να καμαρώνει ένα παιδί και να πει εγώ απόψε στο σπίτι μου ε σπίτι σου είναι που δεν θα τα πας στο σπίτι σου φάς. Και εσύ ο Χριστιανός, σπίτι σου είναι η εκκλησία. Αλλιώς σου να θες να τρε γυρνά όψο. Πρέπει να πάρεις και μισθό γι' αυτό. Η εκκλησία σπίτι σου είναι. Αν θες να πάρεις μισθό, θα κάνεις παραπάνω από αυτό. Θα κάνεις παραπάνω. Μου έλεγε ο Μακαρίτης εδώ. <Το> Πέτυχε την αίθουσα μου έλεγε αυτοί που νηστεύουνε λέει Τετάρτη και Παρασκευή δεν θα πάρουνε μισθό κάνουνε αυτό που πρέπει να κάνουν μισθό θα πάρει αυτός ο οποίος νηστεύει παραπάνω από την Τετάρτη και την Παρασκευή και έχει βάλει στο πρόγραμμά του και τη Δευτέρα όπως την έχουν βάλει μερικοί ή τούτος εδώ είχε βάλει και την Πέμπτη δεν Δενέτρογελάδη και την Τρίτη Δενέτρογελάδη Μόνο το Σάββατο, μόνο την Κυριακή έτρωγε λάδει. Δηλαδή. Αυτό θα πάρει μισθό. Το να νηστεύω την Τετάρτη και την Παρασκευή, τι μισθό θα πάρεις, δηλαδή και τι έγινε. Αυτή είναι η εντολή που μας έδωσε ο Κύριος, να νηστεύεις Τετάρτη και Παρασκευή. Εάν κάνεις παραπάνω από αυτό, έτσι δεν είπε ο Κύριος εκεί στην παραβολή του Σαμαρίτου. Επλήρωσε λέει δύο δυνάρια, και αν προσδαφανίσει κάτι παραπάνω, και αν βάλει κάτι παραπάνω από την τσέπη σου, θα ξαναγυρίσω και θα σε πληρώσω. Έτσι δεν του Αν βάλει κάτι παραπάνω από την τσέπη, εμεί περιοριζόμαστε σε αυτά που μα έχει δώσει ο κύριο Εντολή και δεν τα κάνουμε και όλα. Έτσι δεν τα κάνουμε και όλα. Να νηστεύει Τετάρτη και Παρασκευή, εντολή είναι. Εντολή σημαίνει εντολή. Πάλι τελείωσε. Πρέπει να το κάνει. Θα πάρει μισθό. Αν όμω νηστεύσει και τη Δευτέρα επιπλέον, ή αν νηστεύσει και την Πέμπτη επιπλέον, ή αν νηστεύσει και την Τρίτη επιπλέον, ή αν νηστεύσει και το Σάββατο επιπλέον, εκεί μπορεί να πάρει. Όχι μπορεί, εκεί θα πάρεις ένα μισθουλάκι από τον κύριο να έκανα κάτι παραπάνω. βλέπεις, έκανε κάτι παραπάνω. <Το> τα ακούτε καλή χριστιανοί. Τα ακούτε καλέ χριστιανέ. Εσεί τα ακούτε όλοι, τα ακούω κι εγώ. Που θεωρώ τον εαυτό μου μεγάλο και τρανό, θα, θα τι φάμε τι καρπαζέρε με θαύλα. Έτσι θα γίνει η πληρωμή. Θα παρουσιαστεί εσύ ω μιστευτή, Για φανταστείτε τι θα πει ο Μέγας Τι θα πει ο Α, τι για θα πει εκεί, Αφήνει Τετάρτη και Παρασκευή, Και τρώγανε ένα επειδή δεν βάλανε λάδι μέσα. Εγώ κύριε, θα πάρουνε τον ίδιο μισθό αυτοί με εμένα Ε χατήκαμε. Έτσι θα πει ο Μέγας Αυθύμιος Έτσι θα πει ο Μέγας Ευθύμιος Έτσι θα πουν όλοι αυτοί οι μεγάλοι ασκητάδες ο Άγιος Ισώης αυτοί οι οποίοι δεν πειναν ούτε νερό δεν πεινανε Ούτε νερό δεν πεινανε Δεν ναι, σας τα λέω αυτά για να απογοητευτείτε Σας τα λέω όμω για να μην επιτρέψτε μου τη φράση και μην παραξηγηθώ για αυτό που θα πω να μην καβαλάμε το καλάμι και νομίζαμε ότι είμαστε οι μεγάλοι χριστιανοί οι καλοί μην βάζουμε τέτοια πράγματα στο μυαλό μας είδατε τι είπε ο Κύριος το μόνο λέει που θα λέτε εσείς οι χριστιανοί είναι ο φίλο μεν ποιήσεπε ποιήκαμε Και αν λέει όλα τα κάνετε σωστά και τα κάνετε σωστά αυτό που θα πεις λέει είναι τις εντολές σου κύριε Φαρμόσα εντολώς δεν θα πληρωθείς για τις εντολές θα πληρωθείς για αυτό που έκανες παραπάνω για εκείνο θα πληρωθούν <Συλίου> τα λέω καλά <Συλίου> ναι. λοιπόν να πάμε λοιπόν παρακάτω τώρα <Συλίου> στίχος 8 «Τότε ίασις έστε το σώμα σου και επιμέλεια της σωστέης σου» Δεν τα λέω καλά, μην παραξηγηθώ από αυτό που είπα σας είπα ότι λέω η Χάρις του Θεού τα κάνει έτσι, όχι εγώ εγώ είμαι αγράμματος και αστοιχίωτος, αλλά ότι μιλάει το Πνεύμα το Άγιον. αυτά προσπαθώ να σας δώσω «Τότε ίασις έστε το σώμα σου και επιμέλεια τη οστέη σου. Δηλαδή, θυμάστε τι είπαμε προηγουμένω. Μα είπε ο κύριο Τι, μην έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου, να σέβεσαι τον Θεό και να απομακρύνεσαι από κάθε κακό. Και άμα λέει, τα κάνει αυτά τα τρία ούτε εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου σέβεσαι τον Θεό απέχισε από παντός κακού, τότε λέει ίασις έστε το σώμα σου τότε πάντα λέει το σώμα σου θα είναι υγιέστατο γιατί μπήκαν οι αρρώστιες γιατί μπήκε η μάστιγα του καρκίνου γιατί μπήκε η μάστιγα του AIDS γιατί εμφανίστηκε η καινούργια αυτή αρρώστια που ψάχνουν, τρωγόνται, τρώει κόσμο, άρχισε ήδη. Γιατί, γιατί, Ξέρετε γιατί. Ένεκα τη απομακρύνσεώ μα από τον Θεό. Είδατε κανέναν από αυτού όλου που βγήκαν στην τηλεόραση και φωνάζουν να πούνε: Ε παιδιά, να μας φυλάει ο Κύριος Άιτε να πάμε στη Παναγία Τσιντίνο, Άιτε να πάμε σε καμιά εκκλησία, Άιτε να ξυπνήσουμε, Άιτε να σηκωθούμε. Άντε να με τον Θεό τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, καραντίνα λέει με εκείνα τα, τα φυσερά εκεί πέρα, πισάνε τον κόσμο εκεί πέρα στα αεροδρόμια λέει, μην Τι; τίποτα. τίποτα Πώς να σε βοηθήσει ο Κύριος? Αφού τον βλαστημάς νύχτα μέρα Αφού τον περιφρονείς νύχτα μέρα Αφού τον έχεις βάλει στο περιθώριο νύχτα μέρα Αφού δεν τον θέλεις, μα πώς θα σε βοηθείς, αφού δεν τον θέλεις Αφού δεν τον θέλεις Του το λες κιόλας, δεν σε θέλω, φύγε Φύγε, δεν θέλω να σε ακούω, δεν θέλω να ακούω το όνομά σου Δεν θέλω, φύγε Αφού δεν θέλεις, φέρε Δεν θα σε πιέσει ο Κύριος, δεν έρχεται με το ζόρι Δεν έρχεται με το ζόρι <laughs> Τους είδατε, μίλησε κανείς, ακούσατε εσείς καμιά λέξη για Θεό Πάει, τελειώς Έσβησε αυτή η λέξη από το λεξιλόγιο ημών των ανθρώπων. εμείς έχουμε τώρα την ιατρική μας έχουμε τις ανακαλύψεις μας έχουμε τα φαρμακά μας έχουμε του γιατρούς μας έχουμε τον ένα, έχουμε του πρωθυπουργού μας έχουμε τους προέδρους μας Έχουμε, έχουμε, θα μα σώσουνε. Ναι, κοιμηθείτε ήσυχα εσεί. Θα μα σώσουνε αυτοί, περιμένετε εσεί. Έχουμε τα λεφτά μα. Ναι, περιμένετε, κοιμηθείτε. Ναι, ναι. Όλα θα τώρα, περιμένετε. Είδες τι λέει εδώ, άμα φοβάσαι, λέει τον Θεόν, άμα απομακρύνεσαι από την αμαρτία, το σώμα, το σώμα σου θα χαίρει άκρας υγεία. Ε, θα τίποτα. θα ε, τίποτα. Θα σε προστατεύει, χάρη του Θεού. Σας είπα, θα σε πάρει ο Κύριος, το είχαμε πει σε παλαιότερο μάθημα, όποτε εκείνος θέλει, τάκ, σαν το πουλάκι. Έλα εδώ, τώρα ήρθε η ώρα σου, φεύγουμε. κοντά, ή μπορεί να σου δώσει μία ξαφνική ασθένεια όπως διαβάζουμε στους Αγίους αρρώστησε λέει δύο-τρεις μέρες υψηλός πυρετός παπ έλα φύγαμε Άτε. τον ειδοποιούσε ο Κύριος τον ειδοποιούσε φεύγεις ε, δώσε δύο-τρεις συμβουλές εκεί στα πνευματικοπαίδια σου και σηκώ τώρα φεύγουμε φεύγουμε έλα είσαι έτοινος. φύγαμε αυτός είναι ο θάνατο των δικαίων άμα κάθεσε λέει ο κύριο και δεν εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου και σέβεσαι τον Θεό και απομακρύνεσαι από την αμαρτία από κάθε αμαρτία τότε ίασις έστε το σώμα σου τότε δεν πρόκειται το σώμα σου να αρρωστήσει από τίποτα μη φοβάσαι μη φοβάσαι θυμάμαι όταν έκανα ένα κήρυγμα τώρα συγχωρέστε μην πρέπει να το πω αυτό που μου έρχεται στο μυαλό μου τώρα Έκανα σε μία άλλη εύθουσα του μακαρίτου του κ. Γιώργη, του γνήμινα, να έχουμε την ευχή του Ήτανε, είναι εδώ, στα... στην Εγγλικάδα, από πάνω, είναι ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωρός Θα σας το πω έτσι για να δείτε εδώ πώς κολλάει εδώ σε αυτό που διαβάζουμε τώρα Έρχονταν μία κυρούλα, γι' αυτό σας είπα, είναι η κρυπτοχριστιανή αυτή που δεν το ξέρεις, ε; γιατί ο ψευτοχριστιανός τον καταλαβαίνεις αμέσως, έρχεται στο κομπάζι μπροστά του ότι είναι καλός, ότι κάνει, φτιάνει, πάει στην και κλπ, κοκορεύεται, αυτό άσπανε. Αυτή την έβλεπε σεμνή, καπινή, νέα γυναίκα, έπαινε καθόταν σε μια κρούλα, τελείωνε το κήρημα, έπαιρνε το νοματιό της και έφευγε κατευθείαν. Κάποτε λοιπόν έρχεται μια κυρία, γνωστή μου από εκεί, και μου λέει, Πάτε να σα πω κάτι. Λέω, ευχαρίστω. Λέει, Την βλέπετε, την έχετε στα μπάρη, λέει, Αυτή τη γυναίκα, λέει, που έρχεται εκεί και λοιπά, κάθεται στην κάθε θέση. Μου την υπενθύμησε, σε βάση περιπτώσει. Λέω, Ναι, πράγματι, λέω, Την ξέρω. Δεν την ήξερα, δεν είχαμε μιλήσει ποτέ, αλλά την είχα με το μάτι μου, είχα καταλάβει. Μου λέει, Να σα πω, Τι έκανε. Λέω, Πε, μου, Τι έκανε. Αυτή μου λέει, Πάει στα νοσοκομεία, γυρνάει γυρνάει στου ασθενεί και γυρνάει μου λέει τέτοιες ώρες για να μην μπορεί να τη δει κανείς από τους χριστιανούς κυρίως εκεί και τις βάζει επένους και τέτοια ότι εσύ είσαι καλή και κάνεις και φτιάγεις αλλά λέει τι μου έκανε εντύπωση πήγε επίγε σε μια γυναίκα που ήταν στην απομόνωση ξέρετε τι σημαίνει στην απομόνωση ε? στην απομόνωση από μόνος ότι είχε αρρώστια που κολλάει για να μπεις μέσα εκεί έπρεπε λέει να μπεις με μάσκα για να της είχαν ιδιαίτερο κουτάλι ιδιαίτερο πιρούνι ιδιαίτερο μαχαίρι ιδιαίτερο πιάτο ιδιαίτερα αυτά όλα ιδιαίτερα γιατί η γυναίκα είχε δεν ξέρω τι αρρώστια ακριβώς είχε μεταδοτική αυτή λοιπόν πήγε αυτή που ερχόταν εκεί πέρα στο κήρυγμα που σα λέω Πήγε στη γυναίκα αυτή, και όταν πήγε μέσα να τη δει, η γυναίκα είχε πάθει υστερία, η άρρωστη. Είχε καταλάβει ότι τι έχει κλπ. Είχε καταλάβει την αρρώστια της. Είχε καταλάβει γιατί έβλεπε συνέχεια το ίδιο πιάτο, έβλεπε συνέχεια το ίδιο πιρούνι. Κατάλαβε ότι εγώ πλέον είμαι για τάνατο. Το κατάλαβε. Απομονώθηκα από του ανθρώπου και είπα: Καταλαβαίνετε, μεγάλο πλήγμα. Αυτή λοιπόν πήγε μέσα, πήγε να την παρηγορήσει, μη στενοχωριέσαι, δεν έχει τίποτα, δεν κάνει έτσι κλπ. Προσπάθησε, μου λέει, προσπάθησε, προσπάθησε, προσπάθησε, προσπάθησε, τίποτα, δεν μπορούσα να τη Τι έκανε, τι έκανε. Ω Θεέ μου, που φτάνει η αγάπη του ανθρώπου. Τι έκανε, τι έκανε, τι έκανε. Τι έκανε που άμα θα φύγετε όλοι από εδώ μέσα. Και εγώ πάρω τον... Με, με ντροπή! Κατά τα κόκκινη από την ντροπή πρέπει να φύγουμε. Τι έκανε... πήρε λέει, λέει για να σου αποδείξω. Για να σου αποδείξω ότι δεν έχεις τίποτα πήρε το κουτάλι. Το δικό τη το κουτάλι. Κέντρογε μια κουταλιά ίδια, μια κουταλιά η άρρωστη. Μια κουταλιά ίδια, μια κουταλιά η άρρωστη. Μια κουταλιά ίδια, μια κουταλιά η άρρωστη. Μια βουλιά από το ποτήρι ίδια, μια βουλιά η άρρωστη. Κάντο και εσύ Κάντο και εσύ Αλλά βλέπει τι λέει ο του Κύριου Άμα σέβεσαι τον Θεό Και απομακρύνεσαι από τον Από την αμαρτία Αρρώστια δεν σου κολλάει Αρρώστια δεν σου κολλάει Λες και το ξέρε Η κοπέλα του και πράγματι, δεν, ακόμα ζει, δεν έχει πάρει τίποτα πολύ. τα ακούτε παρακαλώ τα ακούτε παρακαλώ να η ουσία, να ο χριστιανός της ουσίας ε? να ο χριστιανός της ουσίας και όχι ο χριστιανός της υποκρισίας να λέει έλα, έλα «Για να σου αποδείξω, λέει, ότι δεν έχει τίποτα, να, θα φάμε μαζί». και Έτρωγε και η ίδια, έτρωγε και με το ίδιο κουτάλι. από το ίδιο πιάτο, με το ίδιο μαχαίρι, με το ίδιο πιρούνι, με το ίδιο ποτήρι, ήπιανε νερό και παρηγορήθηκε, λέει, η ψυχούλα που ήταν στο κρεβάτι. Ποιο το κάνει αυτό? Α, α ε είδατε, ε, να ερχόμαστε εδώ πέρα και ακούμε, πέντε πράγματα και νομίζουμε ότι γυνήκουμε καλή χριστιανοί ε, δεν είναι αυτό ο καλός είναι αυτά τα πέντε πράγματα που άκουσες να βγεις και να τα εφαρμόσεις εκεί Κάντο. κάν μου λέει η η άλλη κυρία που μου το μετέφερε την έπιασαν τα δάχτια μου λέει δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό το πράγμα το, απα, το είδα με τα μάτια μου λέει αλλά Mm. και δεν έδωσε ποτέ το στίγμα της σας λέω έμπαινε μέσα στην αίθουσα άκουγε το κύριε μου στην ακρούλα, ακρούλα με το διευκό που λέγαμε τσουκ όξο, να μην τη δει κανείς. ούτε χαιρετούρες ούτε χαίρεται καλησπέρα καλημέρα καλή κάνει αυτό ,τι κάνει η οικογένεια αυτό εμένα με λένε έτσι εκείνη τη λένε έτσι αλλιώς γνωριμίες αυτό Τι «Λάθε βιόσας, έλεγαν οι Πατέρες οι Άγιοι, μάθε να ζεις λέει στην αφάνεια, να μη σε ξέρει κανείς. Λάθε σα. κρύψου και ζήσε, κρύψου όμως, μη δώσει σε κανέναν το στίγμα σου Ούτε ποιο είσαι, ούτε τι κάνεις, ούτε τι ράνεις, ούτε την ιστορία κάνει, ούτε τι κάνεις, ούτε ποιο είσαι, ούτε αν σουλογέσε, ούτε αν κοινωνάς, τι φύγε. Κρύ, κρύψου. Πότε η έσκυλε, βλέπει, τι λέει. Να η αγέργεια δεν κάνει. Κοντά στου αρόστου στα σαλό δεν θα κολλάσει. Δεν θα κολλάζω. Θα τρως με το ίδιο πυρούνι με το ίδιο κουτάζι. Δεν θα κολλάσσα σε φυλάω εγώ. Εγώ δεν σε Και ο Κύριος τον φύλαγε. Και αυτή τη γυναίκα ο Κύριος τη φύλαγε. δεν τίποτα. Τίμα των Κύριων. Λέει παρακάτω. Αποσών δικαίων πόνων <μιλίως> Και απάρχου αυτό Τιμαστείτε θα ακούσετε πολλά σήμερα Α, δεν έχει Εδώ ξέρετε δεν χαρίζομαι κάστα Εδώ ό,τι λέει το Ευαγγέλιο ε, Εγώ δεν το αποτολμώ Ούτε να παρακαράψω Ούτε άμα θέλετε κάντε το εσείς Εγώ δεν το κάνω Απάρχου αυτόν αποσόν καρπών δικαιοσύνη. Να το εξηγήσουμε, να το Δείξε λέει σεβασμό θύμα των Κυρίων, δείξε σεβασμό και ευλάβεια των Θεών πως με το να προσφέρεις εις ναόν, και εγώ θα προσθέσω εδώ και ιστούς τους πτωχούς, διότι και αυτή η πτωχή είναι Ναός του Θεού είναι να προσφέρεις στον Ναόν και ιστούς τοχούς από τους τιμίους κόπους της εργασίας σου των Κύριων αποσών δικαίων πόνων από τον κόπο, τον τίμιο κόπο σου Από την τίμια εργασία σου Μπαίνεις στην εκκλησία Να αυτό να δω τι βάζεις εκεί πέρα στο δίσκο, να αυτό να δω. Να κάτσω από πάνω να δω τι ρίχνεις μέσα Θα τραπούμε όλοι τώρα. Άμα κάνει ο Κύριος εκείνο που έκανε τότε με τη χείρα που έβαλε τον δίλεπτο όλοι θα ντραπούμε κρύβουμε, το κρύβουμε το νόμισμα στα χέρια να ξέρετε γιατί το κρύβουμε όχι από τα ταπείνωση το κρύβουμε από τροπή, γιατί τώρα μου λένε στα βαγκάρια και στις εκκλησίες πολύ ιερείς τι να δεις μου λέει πάτερ τι βάζει από τότε που ήρθε και το ευρώ το, όλα εκείνα μου λέει τα μαύρα εκείνα τα, τα, τα, τα, τα, τα, τα χάλκινα εκείνα το μονό, το φράτο, το μονό, το δίλεπτο, το πεντάλεπτο, σπάνια να δει δεκάλεπτο, να δει εικοσάλεπτο, όλα εκείνα τα μουτζουρωμένα, εκείνα που τα πιάνει στα χέρια σου και λερώνεσαι, όλα εκείνα μου λεβάζει. Ρε αχάριστε, ρε αχάριστε. Ρε αχάριστε, ρε αχάριστε. Τι σου δίνει ο κύριο τι σου δίνει ο Κύριος βρε. τι σου δίνει ο Κύριος, τι σου δίνει έχεις μετρήσει πόσα σου δίνει ο Κύριος βρε δεν θα σου λιγοστέψουν άμα το Κύριο μπόλικα, δώστου μπόλικα μπόλικα δώστου μωρέ μπόλικα μωρέ, να γεωμίζεις κούφτα σου μωρέ του μπόλικα, για να πάρεις και μπόμικα Τα θέλουμε όλα από τον Θεό, θέλουμε πολλά από τον Θεό, θέλουμε να μας γεμίζει τις τσέπε ο Θεός και όταν φτάνουμε μπροστά στο παγκάρι, φτάνουμε μπροστά στο δίσκο που περνάει μέσα στην εκκλησία κοιτάμε τι θα πιάσουμε, ό,τι ψηλότερο, ό,τι, ότι βρωμερότερο, να πάμε να το δώσουμε στον Θεό Πού να είχα την ώρα τώρα να σας ανοίξω την Παλαιά Διαθήκη να δεις τη λέει μέσα ο, ο. «Εντολή Κυρίου», «Εντολή Κυρίου», «Πρόσεξε» λέει ο Κύριος τότε που ήταν πολύ αυστηρά τα πράγματα, «Πρόσεξε» λέει ο Κύριος, «Κοίτα μη μου φέρεις» λέει «Χαλασμένο πράγμα», «Κοίτα μη μου φέρεις» γιατί τότε υπήρχε η προσφορά των ζώων, επήγαιναν ζώα στι εκκλησίες, στο ναό του Σολομόντος, «Πρόσεξε» λέει «Μη μου φέρεις κουτσόαρκι» Κι μου, μου φέρεις στραβή γείδα, πρόσεξε μου, μου φέρεις μοσχάρι που να είναι ελαδωματικό, πρόσεξε! Κοτιά πες και θα σε κάψω. Θα μου φέρεις ό,τι καλύτερο, λέει ο Κύριος. Ό,τι καλύτερο. Γιατί και ο Κύριος, ό,τι καλύτερο είχε το πρόσωπο για σένα. Και το καλύτερο που είχε ήταν το τίμιο αίμα του τι άλλο καλύτερο να δώσει; Και εσύ το περιορίζεις το Θεό; Σε ένα λεπτό; Σε δύο λεπτά; Σε πέντε λεπτά; Εκείνη είναι η προσφορά σου να κλησεί; Εκείνη; είναι Εκεί; Εκτός ο είσαι Αλλά για να το για να πάμε, ελάτε να πάμε Ελάτε να πάμε Ελάτε να πάμε, ελάτε να πάμε, ελάτε. Ελάτε να πάμε σε ένα νυχτερινό κέντρο απόψε Να δείτε Να δείτε Τι γίνεται εκεί μέσα, τι λεφτά πέφτει Για πάμε να δούμε Που μου έλεγε Έχω ένα πνευματικό, σας το έχω πει και άλλη φορά Έχω ένα πνευματικό παιδι που δουλεύει Μέσα σε αυτά τα κέντρα Τι να δεις, πάτερ, μου λέει χιλιάδε ευρώ κάθε βράδυ Χιλιάδε ευρώ Χιλιάδε ευρώ χιλιάδες ευρώ, Όχι χίλια και διοριστιλιάδες, και πέντε, τέκα, χιλιάδες, δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ, είκοσι χιλιάδες ευρώ, τριάντα χιλιάδες ευρώ, πενήντα χιλιάδες ευρώ. στο δωμάτιο του σατανά, στο δωμάτιο του διαόλου, είμαστε ανοικτοχέριδες. στο δωμάτιο του Χριστού, είμαστε τσιμπουναρεί. Για να σε δω κυρά εσένα όταν βγαίνεις από το σπίτι σου και πάλι για το σπίτι σου ή για τη μόδα σου ή για το τι θα φορέσεις ή για το τι θα φας ή για το τι θα πεις. για να δω πόσα θα δώσεις Για να δω πόσα θα δώσεις Εκεί τσιμπουνεύεσαι Εκεί δεν τσιμπουνεύεσαι Εκεί το χεράκι σου το έχεις ξαπλωμένο. Εκεί όταν παίγει το χέρι σου μέσα στην τσέπη σου είναι η φούχτα ανοιχτή και βγάλεις όσα μπορείς περισσότερο όταν όμως πας στην εκκλησία εκεί η φούχτα σου λέει μαζώνεται σφίγκη σφίγκη σφίγκη σφίγκη ε λοιπόν σε τα γίνει έτσι σφίγκτο χέρι θα τον και το Θεό μετά αύριο έτσι σφίγκτο χέρι θα τον βρίσκε Στη χέρι να το βρεις. εφόσον λέει δεν ελεήσατε είδατε τι λέει εκεί. εφόσον ου και ποιήσατε ενή τούτον των αδελφών μου των ελαχίστων ουδέ μη εμπείς τι δίνεις το φτωχό, τι του δίνεις ε να το να δω, να πάμε μαζί μια βόρτα να δω τι βγάζεις από την τσέπη σου, τι βγάζεις από το μπαρταφόλι σου να ρίξεις το χέρι του φτωχού θέλει να πάμε Να ντραπείς Να ντραπείς και όμω φοβάσαι εμένα, τι είμαι εγώ. Τον Θεό δεν τον φοβάσαι, που είναι δίπλα σου και βλέπει, δεν φοβάσαι. Και δεν ξέρω αν προσέξατε, πέντε λεπτά πάλι θα σας τα κλέψω σήμερα. Χωρίς παραξηγήσεις, πέντε λεπτά. Κύριες τι λέει, δεν θα δώσεις λέει άδικα λεφτά, από σών δικαίων πόν. Από τον Τίμιο ιδρώτα του προσώπου σου θα προσφέρεις τον Θεό. Για το διάβαζα μάλιστα εχθές αυτό, εκεί στο Δευτερονόμιο. Λέει, δεν θα δώσεις, λέει, τα λεφτά της πόρνης, λέει. Υπήρχαν και τότε, οι εταίρες, οι πόρνες, υπήρχαν και τότε. Δεν τα δέχουμε, λέει ο Κύριος. Αυτά, λέει, είναι καταραμένα. Δεν θέλω να στην Εκκλησία. Στα ταμεία του Ναού δεν θέλω τέτοια λεφτά. και εσύ άθιμα λεφτά δεν θα προσφέρεις ποτέ στο Θεό κλοπημέα λεφτά δεν θα δώσεις ποτέ λεφτά που κέρδισε στο τζόγο δεν θα δώσεις ποτέ στο Θεό λεφτά που κέρδισε στα Αλαχεία, λεφτά που κέρδισε στα Προπά στα, στα, στα Τζόκερ και στα λότο, και στα πρώτο, πώ τα λέτε, Δεν θα δώσεις από αυτά τα λεφτά Αυτά είναι καταραμένα για τον Θεό και σε συμβουλεύω να μην τα κρατάσουν ούτε για τον εαυτό σου Οι για τον εαυτό σου. Δώστα στην εκκλησία, αλλά μην τα θεωρεί αυτά ότι είναι η ελεημοσύνη σου. Δεν σου ανήκουν. Δώστα, πήγαινε δώσει σε μια εκκλησία να φύγουν από πάνω σου, να φύγουν από πάνω σου, να μην κρατάς καταραμένα λεφτά. Δώστα, αλλά δεν σου ανήκουν. Μην τα θεωρεί αυτά ελεημοσύνη. Ελεημοσύνη θα δώσει από εκείνο που θα βγάλεις από το τομάρι σου απάνω, α, α, από το δέρμα σου εκείνο που θα σε πονέσει εκείνο είναι η ελευμοσύνη αυτό που έβγαλε η χείρα που είπε ο κύριος αυτή λέει που τώρα θα πάει σπίτι της και δεν έχει τι να φάει αυτή έβαλε πλύο πάνω <ΣΣ2> <ΣΣ1> νομίζουμε ότι κάνουμε ελευμοσύνη όχι δεν ήταν ελευμοσύνη Βλέπει ο κύριος όλα τα ξεκαθαρίζει δήματον των κύριων ΑΠΟΣΩΝ δικαίων πόνων από τον τίμιο ιδρώτα σου θα προσφέρεις στον Θεό Έσο. όχι από αυτά που κέρδισες παρανόμως όχι από τζόγους ο, από εκείνα που όντως σου ανήκουν εκείνα που θα κοπιάζοντας ιδρώνοντας εκείνα που αποτελούν τον τίμιο ιδρώτα του προσώπου Και απάρχου αυτό, από σών καρπόν δικαιοσύνης. Τι σημαίνει απάρχου. Να δίνεις λέει πάντα, το πρώτο. Από αυτά που βγάζεις, τα τίμια που βγάζεις, παλαιά είχανε, ο κόσμος είχε καλλιεργούς εστάρι. Ο κόσμος είχε αμπέλια. Ο κόσμος είχε ελιές και έχει ελιές. Το βλέπω σε πολλά χωριά, το πρώτο λάδι που θα βγάλουν, το πρώτο ντενεκέ στην Εκκλησία, ε, ευλογία, ευλογία. Έβλεπες, έβγαινε το πρώτο κρασί, το πρώτο βαρελάκι, είχαν οι χριστιανοί οι παλαιοί, ένα βαρελάκι μικρό, το γεμίζαν στην Εκκλησία, για να γίνει το αίμα του Κυρίου, τώρα που πάτε και παίρνετε αυτό, τραβάτε, τραβάτε, τραβάτε. Στα σουπερμάρκετ πάτε. Σουπερ ξέρετε, ξέρετε, σας είπανε. Ναι. Σας το είπα, δεν σας το είπα. σα το πω τώρα. Ένα κρασί που παίρνετε και το παίρνετε στην εκκλησία που λέγεται Ρούσος, «ρούσος». έχω μια πληροφορία. Μια πληροφορία. Μια... μια πληροφορία. μια πληροφορία. Μια πληροφορία. Μην κάζετε γλώσσες στις γυναίκες. Θα σα την κόψω. Θα σας την κόψω. Λοιπόν, μια πληροφορία Τι πληροφορία Ότι αυτή την εταιρεία την αγόρασε Εβραίος Ακούτε Την αγόρασε Εβραίος Και επειδή ξέρει ότι αυτό το κρασί το χρησιμοποιούν Όπως το είπατε κι Η περισσότερη ναή για να το βάζω στην Θεία Κοινωνία Το μαγαρίζει Το μαγαρίζει με κάτουρα και με, με, με κόμπρανα μάλιστα. μάλιστα μάλιστα μάλιστα και βέβαια θα μου πεις φταίω εγώ όχι εσύ δεν φταίς για αυτό αλλά φταίμε για κάτι άλλο φταίμε γιατί φύγαμε από τα χωριά μας που είχαμε τα ωραία τα πελάκια μα και φτιάναμε μόνοι μα το κρασάκι μα και πηγαίναμε μόνοι μας στην εκκλησία και δίναμε αυτό το γνήσιο κρασί που ορίζει και ο νόμο του κυρίου Τολεβιτικών που λέει μάλιστα ότι το κρασί που θα πάει στην εκκλησία δεν πρέπει ούτε καν ανααισθημένο με τα πόδια δεν πρέπει να είναι από αυτού που το πάτησε να το πιάνει δε και να το στήνει με το χέρι. Γιατί πάει για αίμα κυρίου αυτό. Πάει για αίμα κυρίου αυτό. Το στήνει με το χέρι. Έχω ένα μπαπά. Εδώ που έχει αμπέλια είναι έξω, κάπου εδώ έξω και μου λέει «πάτερε, εγώ το αίμα του κυρίου μου λέει το φτιάνω μόνος μου. Κάθε χρόνο έχω ένα βαρελάκι, 60 κιλά, θα βγάλω το ένα 60 κιλό για τον κύριο και θα βάλω πάντα από εκείνο για τη θεία κοινωνία. Ποτέ δεν βάζω, δεν πάνε μου φέρουν οι γυναίκε, τα πετάω. Τα πετάω όλα. Θα βάλω το δικό μου αυτό που ξέρω που το ζήμωσα με το χέρι μου το ίδιο. Είδατε Τι λέει εδώ Απάρκου θα δώσεις λέει Την απαρχή θα δώσεις Το πρώτο που θα βγει δεν είναι σου. Το πρώτο που θα βγει από τα μπέλη σου Το πρώτο που θα βγει από το χτίμα σου Τα πρώτα πορτοκάλια Τα πρώτα μήλα θα πάνε στην εκκλησία Θα το χδώσω στους Όπου θέλω να σου θα δώσουν οι ιερείς. Τα κοίλοι από αυτά εγώ τα έφερα για την εκκλησία Αυτά τα χέρια οι Ε; Για να μας πιάσει, να μας κοσκινήσει ο Κύριος. Α, θα δεις το κόσκινο, θα δεις πόσο λεπτό είναι και τότε θα δούμε ποιοι θα περάσουμε μέσα. Θα δεις τότε, θα δεις τότε εσύ που κομπάζεις και εγώ που κομπάζω ότι είμαστε οι καλοί χριστιανοί, εκεί θα δούμε τότε. Εκεί θα δούμε πόσων καρατίων χριστιανοί είμαστε. Εκεί θα τα δούμε. <τυγκλει> <ΣΣ> Αφάρου και πάλι λέει από τους καρπούς της δικαιοσύνης θα δώσεις λέει το πρώτο είσοδο που θυμάστε παίρνει τη σύνταξή σου. Παίρνει τη σύνταξή σου. Μάλιστα. Πόση είναι η σύνταξή σου. 50.000. Μάλιστα. 60.000. Μάλιστα. 70.000. Μάλιστα. 300.000. Μάλιστα. 500.000. Μάλιστα. Ένα εκατομμύριο. Σταματάτε μωρέ Από αυτά πριν την βάλεις στη σύνταξη σε χρήση σε χρήση πρώτο πρώτο πρώτο πρώτο πρώτο που θα κάνεις η δεκάτη η δεκάτη ποια είναι η δεκάτη το εν δέκατον δεν γίνεται δικό σου το εν είναι του Κυρίου και των φτωχών Τη δεκάτητη. Το εν δέκατον. 50.000 ή 5.000 δε σου ανήκουν. Τέρμα! Τέρμα! Δη μου κλαίγεσαι. Τέρμα! Τέρμα! Τέρνεις 100 ευρώ, τα 10 ευρώ δεν σου ανήκουν. Έλειψε. Κι άμα εσύ τα βγάζεις και τα δώσεις τον Κύριο τα 10 ευρώ, αυτό στα 100 ευρώ θα τα κάνει 200 και 500. Μπορείς να το καταλάβεις. Αν αρχίσει και, και τσιγκουνεύεσαι για τον Χριστό, τότε τα 100 θα σου φανούν δέκα και θα τελειώσουν σε μία μέρα. Αν όμως για τον Χριστό είσαι χέρι, τότε θα δεις ότι τα 100 θα γίνουν χίλια και δεν θα τελειώνουν με τίποτα. Με τίποτα δεν θα τελειώσω. Χριστός Ανέστη.